Τα γερουμένα πρεσσού, πένιω το γιόζι, τα μαρούα, εμα έχα τσερένα να ραμνιού μου, εχάτατε από το μάθημα. Εμείς έχουν δουλείες. Έχουν δουλείες, ωραία. Να έχετε καλά, να έχετε υγεία και να πίνετε πρεσί Α Αδουλία είναι καλέ πράγμα. Ο ένι δουλέγκου, ενι... ένι, ένι καλέ. Να δου... Ένι δουλέγκου, όχι παραδουλέγκου, όνι να ο Όα ε, με το μέτσι. Mm. Όλα με μέτρο. Mm. Ναι. Ε, λοιπόν, σήμερα παροίμιες τσακώνων. Πολύ λίγες βέβαια γιατί η ουσία ήταν να δείτε ένα, μια άλλη ομάδα ε, ρημάτων. Αυτά που λίγουνε σε γκου. Θα τα δούμε και αυτά για να... και πιστεύω ότι σιγά σιγά ε, μπαίνετε έτσι και πιο βαθιά στη τζακονική διάλυτο. Και βέβαια με αυτή την κατηγοριοποίηση μπορείτε και να έχετε μια πιο καθαρή εικόνα έτσι, για, την, για τη λειτουργία της και για, την, για το πώς, πώς είναι η δομή της και να μπορείτε κι εσείς να χρησιμοποιείτε όσο περισσότερα ρήματα γίνεται. Λοιπόν... Α, ναι, για πε. Κάτσε, κρία. Μπορώ να θέσω κάτι, γιατί... Αν το άλλο, γιατί <laughs> δεν γίνεται. Ναι. Έχω, έχω αρχίσει και χτυπάω λίγο καβέλα. Ωχ, oh, λίγο... ναι, για <laughs> πες. Ε, είχα μία απορία τη Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου υπενθυμίσετε το β' ενικό πρόσωπο του ρήματος ορού αλλά στην παθητική φωνή στον αόριστο. Δηλαδή το αόριστο παθητικής... Οράμα <ΟΥΟΥ> οράτερε, οράτε, Οράμαι, Οράθατε, Οράθαι. Ωραία, Ωραία. δάκτυλοι. <ΟΟΥ> έτσι; Οράτηρε. Εσύ <ΟΟΥ> ιδόθηκες, κάπου σε είδανε, κατάλαβες, Ε, εσύ ιδόθηκες. Ναι, φάνηκες, ναι. φάνηκες, εσύ φάνηκες. Ναι. <ΟΟ> αυτό; Αυτό πήρα, ήτανε. Α, έλα, βρε, Ωραία, <σίλια> ωραία. Λοιπόν, μια πολύ, πολύ ωραία παροιμία. Αν δεν πενέψερε τα τσεαντί, θα τσιτάτσι να την πακούει. Αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Έτσι. Λοιπόν, ο καλέ γείτονα, το καμπζί μη επαντεύγου. Ο κακό, μη ξεπαντρεύγου. Ο καλός μου γείτονα το παιδί μου το παντρεύει. Ο κακός, το ξεπαντρεύει. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό. Ο oh, καθένας, ε, <laughs> Μαρία. <laughs> Μαρία, Μαρία, μας ακούς. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση το, έτσι. <laughs> <laughs> Όχι, καθόλου. Καθόλου. <laughs> Γιώργο, <laughs> <laughs> <laughs> το κατάζομαι. <laughs> Ωραιότατα <laughs> και <laughs> σακούε ένι δουλέγκου, σαν σκύλος δουλεύει. Για κάποιον βέβαια που εργάζεται πάρα πολύ... Λίγο προλογιόμας, <Λό demands>, λογικά, επίτηδες, <δηλών> δεν, δεν πειράζει. Πενέψε και το κουε, το κουε, το κουε για το σκύλος. Το... Το... Ο σκύλο ναι, είναι λίγο στα τα αρχαία ελληνικά. Ναι, <μιάστα> ο κύων, έχουμε κόφωση νομίζω εδώ του ύψιλον, γίνεται ο, um, ο... <συρίζον> <συρίζον> ο κουε. <κύλος συρίζον> ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κουε του κουνέ, ο κουε του κουνέ, ο σκύλο του σκύλου. Α, λοιπόν, πενέψερε. Πενέψει. Είναι β' ενικό πρόσωπο. Έχουμε υποτακτική αορίστου. Ενεργητική φωνή. Το ρήμα είναι πενέγκουρ ένι. Επενέβα. Πενεύω. Πενεψά. Αυτή είναι η κατηγορία των ρημάτων μα. Θα τα δούμε πιο κάτω. Θα τσιτάτσι. Θα πέσει. Τρίτο ενικό πρόσωπο. στιγμιαίος μέλλοντας, Του ρήματο τσιτέννουρ ένι. Ετσιτά. Πέφτω. Έπεσα. Να πακούει, να πλακώσει. Τρίτο ενικό πρόσωπο, υποτακτική αορίστου πάλι του τρίτου ρήματος. Πακού, επακούκα. Πλακώνω, επλάκωσα. Ένι παντρέγκου. Παντρεύω. Τρίτο ενικό πρόσωπο, οριστική ενεστώτα, Το ρήμα είναι παντρέγκουρ, ένι, επαντρεύα. Και ένι δουλέγκου. Δουλεύει. Τρίτο πρόσωπο πάλι, οριστική ενεστώτα, Δουλέγκουρ, ένι, δουλεύα. Όλα αυτά λοιπόν. Αυτή η μεγάλη κατηγορία ρημάτων στα που τελειώνουν σε γκου ε, έχουν αόριστο σε βά. Θα τα δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Να τα ρήματα σε γκου. Ωραία, που λίγουν δηλαδή σε γκου. Για τρέγκουρ. Για τρέβω. Για τρέβα. Και η παθητική φωνή για τρεγκούμενε ρένι. Για τρέβομαι. Ε, για τρέμα. Για Για τρευτέ. Για τρέμενος. Έτσι. Δουλεγκουρένι. Ε δουλεύα. Δουλεύω δούλεψα. Δουλεγκούμενε, Ρένι, δουλεύομαι. Μ, εντάξει. Εδουλέμα, δουλεύτηκα. Δουλευτέ. Είμαι δουλεμένος. Μπορεί κάποιο να πει ότι εσού είναι πρεσού δουλευτέ από, από τα μιτσάμι, από το μιτσίμι χρόνου, από τα μιτσάμιν ηλικία. Ε, ένι δουλεύου. Δουλεύω, δηλαδή είμαι δουλεμένος πολύ, από τη μικρή μου ηλικία δουλεύω. Μαγερέγκου, Ρένι, Μαγερεύω, ε εμαγερεύα. Μαγερεγούμενε ρένια, ε, μαγερέμα αιμαγερευτέ. Ένα ε, σύντομο να ρωτήσω ναι. κάτι. Ναι. Σαν ελληνικά έχουμε και την έκφραση όταν δουλεύουμε κάποιον, το κοροϊδεύουμε. Ναι. Ε, μεταφορικά, κάποιον... μεταφορικά, μεταφορικά και εδώ έχει την Ά. ίδια σημασία. Ναι, ότι σε δούλεψε, σε κορόιδεψε. Ε, ναι, ναι, ναι, σε δούλεψε, ναι, ναι, ναι. σε κορόιδεψε, ναι. ναι, ναι. Ε, ή για κάποιον. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν οι περιπτώσει δηλαδή, να μην ισχύει αυτό σε άλλε περιπτώσει. Δηλαδή, να μεταφορικά, να έχουμε άλλη για και άλλες λέξεις για, για άλλα ρήματα. Για το σεκοροϊδεψέ. Ναι, για το συγκεκριμένο ρήμα εντάξει, υπάρχει το, το δουλεύμα. Ναι, το... Ε, το... Ε, το δουλεύμα, μπορεί να είναι το... Είναι... σε άλλες το... περιπτώσει, <coughs> να μην υπάρχει σχέση. Το ίδιο ρήμα αυτό το συγκεκριμένο. Όχι το συγκεκριμένο, για άλλες περιπτώσεις παρόνες. Λοιπόν, είναι το γιο γελάω δηλαδή. Θυμόσαστε ναι, που ναι, ναι, ναι. είπε με γεάτσε μάντζι, με γέλασε Μάρτι. Με κορόιδεψε. Ναι, ναι. Με γέλασε, ναι, ναι, ναι. με κορόιδεψε. Ναι. Αλλά υπάρχει και το ρήμα κοροϊδέ γκουρένι. Κοροϊδεύω. Α, με ναι. επίδραση, με επιρροή τη κοινή. Κοροϊδέ ε, Σε κοροϊδεύω. Α, Έτσι. Ναι. Αλλά το γιοου, αιγεάκα, ε, γελάω, δηλαδή γέλασα, έχει και αυτή τη σημασία. Εκτό από το γελάω κυριολεκτικά, ακούω κάτι έφθιμο και γελάω, <laughs> έχει και τη σημασία ότι κοροϊδεύω κάποιον. Υπάρχει βέβαια, αλλά έχει μια άλλη σημασία, πιο βαριά, το ε, Ονειδιάζου, που ε, έχει πολύ μεγάλη... που ταιριάζει πάρα πολύ, ταιριάζει, μάλλον, μοιάζει πάρα πολύ με το αρχαίο ελληνικό. Ε, ναι, ναι. Όταν κάποιον τον ε, κατηγορείς και τον κάνεις, τον, τον τροπιάζεις τέλος πάντων δημόσια για κάτι Α. που έχει κάνει. Ε, με ονιδιά, με, με, με, με έκανε να ντρέπομαι μπροστά στον κόσμο. Α. Ναι, ναι, υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ε, μπλέγκουρ ένι, διώχνω, εμπλέβα, λίγο δύσκολο γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη, στη Νέα Ελληνική. Μπλέγκουμενερ ένι, εμπλέμα, διώχτηκα, μπλευτέ διωγμένος. Έτσι. Mm -hmm. Πενέγκουρ ένι αυτό που θα δούμε, επενέβα, πενέβο, πένεψα. Πενεγκούμενε ρένι, πενεύομαι, επενέμα, πενεύτηκα, πενευτέ, πενεμένο. Παντρέγκουρενι. Αχ, πενεύω, γράψει, να. Μ, συγγνώμη, καλά. Παντρέγκουρενι, παντρεύω, να. Επαντρεύα, πάντρεψα. να. Επαντρεύα, παντρεύω, παντρεύω, παντρεύω, παντρεύω, παντρεύω, παντρεύτηκα, εψία, πριν επρία, πνίγο, έπνιξα, έχει μια ιδιόμορφη αυτό, κλίση τέλος πάντων, δεν ταιριάζει σε, σε όλους τους τύπους, αλλά δεν θα δούμε αυτό τώρα σήμερα την, την εξαίρεση, έτσι. Και αντίστοιχα η παθητική φωνή, πνίγομαι, πνίχτηκα, πνιγμένος, πεζέγκου, πεζέβω και αυτό με επίδραση της Νέας Ελληνικής, ξεπεζέγκου, ξεπεζεύω, επεζέβα και ξεπεζέβα βλέπετε όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτή η μεγάλη και χορέγκουρένη, χορέβα χορεύω, χόρεψα, όλα αυτά λοιπόν που λίγουν σε γκου, έχουν αόριστο σεβά και θα δούμε τώρα πώς κάνουνε, πώς κλείνονται τις υποτακτικές τους και θυμάμαι που με ρώτησε η Μαρία πριν, μερικές, πριν κάποια μαθήματα πόσα ρήματα έχουμε, έχουμε δει... Α, αυτά που λίγουν σε κου, μαζούκου, απρούκου, στιούκου και όλα αυτά, έχουμε δει αυτή την κατηγορία. Αυτά που λίγουν σε φου, ε, ανάφου, κόφου, βάφου, θυμόσαστε, ζάφου, ε, τα χιλικόλικτα που κάνουν και εκείνα αόριστο σε βά, αλλά με β' α, το θυμόσαστε, εβάβα, ε, ανάβα, εκιούβα. Ε, έτσι, κιούφου, εκείουβα, κοιμάμαι, κοιμήθηκα. Αυτά όλα βλέπετε έχουν Y. Ε, το δίφθογκο αυτό που προφέρεται βα, αλλά γράφεται έτσι. Λοιπόν, πάμε, πάμε να δούμε. Ναι. Να, Υπάρχουν ρήματα στα ελληνικά που είναι συνήθω τα ξενόφερτα που έχουν μπει στα ελληνικά και τελειώνουμε άρο. Φρενάρο, ντεμάρο. Ναι. Ε, στα ε... σακόνικα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε, τι κατάληψει για αυτά ε, τα πράγματα. Συνήθω να βλέπω τώρα ε, μπροστά μου πράγματα. Το, το πενέγκου, Πενεύω είναι ε, Νομίζω ότι είναι, αν και έχει αρχαίο ελληνική έχει έχει ρίζα. Ναι. Το πενέβο mm. Έχει ρίζα αρχαίο ελληνική. Αλλά έχουν δώσει καταλήξει τη τσακωνική σε ρήματα νεοελληνικά αλλά δεν σημαίνει ότι όλα όσα είναι με επίδραση της Νέας Ελληνικής παίρνουν μία συγκεκριμένη κατάληξη. Μπορείς mm -hmm. να δεις και με την κατάληξη «κου», μπορείς να δεις και με την κατάληξη «γκου». Mm -hmm. Αυτό σημαίνει mm -hmm. ότι είναι και μία γλώσσα έτσι που πλάθεται, πλάθεται εύκολα, δέχεται επιρροέ και τις ενσωματώνει, τις αφομοιώνει ανάλογα με το πώς της αρέσει. Ε, mm -hmm. δεν, δεν υπάρχει μία κατάληξη για όλα όσα προέρχονται από τη Νέα ελληνική. Ε, mm -hmm. Θεωρώ ότι ναι. Δείχνει mm -hmm. μια ευελιξία. Δεί, δείχνει mm -hmm. μια ευελιξία. Δεν έχουν mm -hmm. όλα τα ρήματα που έχουν επιρροή από την ελληνική την ίδια κατάληξη. Σε άλλα ταιριάζει το κου, σε άλλα ταιριάζει το γκου. Αναδόγος. Mm -hmm. Για παίζεις mm -hmm. κάτι ήθελες να πεις στρατηγούλα. Και η κυρία Ελένη νομίζω ότι μέσα από αυτό αποδείκνύεται ότι είναι μία ζωντανή γλώσσα ή διάλεκτος. Εγώ τη λέω γλώσσα γιατί είναι η καταγωγή μου. Mm -hmm. Βέβαια αν πω στο πανεπιστήμιο και πω γλώσσα μου λένε είναι διάλεκτος, mm -hmm. δεν είναι γλώσσα. Εμείς συνήθως οι γλωσσολόγοι θεωρούν διάλεκτο. Mm -hmm. ε, αλλά αποδεικνύει αυτό ξεκάθαρα η αφομοίωση των δανείων από την ελληνική στα τσακώνικα Σαπνοποιώντα πολλέ φορέ τι λέξει ή τα λοιπόν, mm -hmm. δείχνει ότι έχουμε μια γλώσσα γκανί. Mm -hmm. Και ότι κάτι είναι πρωτό α πούμε. Mm -hmm. Ναι. Και είναι και έτσι ένα γερό επιχείρημα σε όποιους υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε σε γλωσσικό θάνατο α πούμε. Ναι, Φρα... Φρα... Ε, να, να πω κάτι, γιατί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και στη Γαλλία με τις τοπικές διαλέκτους, όλοι λένε, για, για παράδειγμα, η Κορσική, όσοι είναι στη Γαλλική Βρετάνια και τα λοιπά, ότι είναι γλώσσες. Ναι, καλά, η Βρετάνια, η Γαλλική Βρετάνια, εκεί μιλάμε για, για μια γλώσσα που μία ζημερώστηκα, καμία σχέση με τα, τα γαλλικά, ενώ τα τσακώνια έχουν σχέση με τα δωρικά, mm -hmm. είναι δωρική, οπότε αν θέλετε, πιστεύω στο ελληνικό μπλοκ, mm -hmm. <laughs> ναι. ε, δεν μπορεί να είναι, αλλη... δηλαδή άλλη γλώσσα είναι αγγλικά, δεν ξέρω, είναι ε, ε, ε, ισπανικά, είναι... Αυτό, όμως, ε, ε, η Τσακώνικη έχει πάρα πολλές σε ελληνικές. Συνεπώς, δύσκολα το λέει στο γλώσσα, αλλά είναι και γλώσσα, γιατί έχει κάποια πράγματα που, που είναι κυρίως είναι τοπικά. Ε, <laughs> αλλά είναι, είναι, ανήκου, ανήκει όμως στο μπλοκ των ελληνικών γλωσσών, είναι, το πω ε, έτσι. Βέβαια. Ε, Ήδοευρωπαϊκών ε, ε. <laughs> ε, και δεν <laughs> ξέρω... Λοιπόν, είναι μεγάλο, το, είναι μεγάλο το ζήτημα. Μαρία, ήθελες να πεις κάτι και ε, σε διακόψαμε. Μαρία? Εγώ, όχι, Α, οκ. Okay. Να συνεχίσω. Δεν είναι. Ναι. Ε, ε, λοιπόν, το ρήμα πενέγκου, ενεργητική φωνή. Ενι πενέγκου, έσι πενέγκου, ένι πενέγκου. Ε με έτε Δεν τα λέω αναλυτικά, γιατί πλέον είναι οικείας σας παρατατικός έμα, πενέγου, πενέβα, έσα, πενέγου, πενέβες, έκι πενέγου, πενέβε. έμα <coughs> η πενέγουνε, έτα η πενέγουνε, ίγια πενέβανε, πενέβαν, πενέβατε, ετσι. πάμε στον αόριστο να δούμε. εύκολος και αυτός. επενέβα, επενέβερε, επενέβε, πένεψα, πένεψε, πένεψε, επενέβαμε, επενέβατε, επενέβαι. Πενέψαμε, πενέψατε, πένεψαν. Ομοίως, φανταστείτε και όλοι αυτοί οι αόριστοι που είδαμε. Εχορεύα, εχορεύερε, εχορεύε. Ε, ε, μαγερεύα, μαγερεύερε, μαγερεύε, μαγερεύε. Ποια άλλα ρήματα είδαμε. Επεζέβα, ε, επεζέβερε, επεζέβα. Είναι κατά κάποιον τρόπο εύκολος ο αοριστός μα. Ωραία. Mm -hmm. Πάμε λοιπόν στο μέλλοντα. Θα πενέψω. Θα πενέψω. Θα πενέψερε, θα πενέψει. Θα πενέψομε, θα πενέψετε, θα πενέψω Έτσι. Μέλλον στιγμιαίως. Θα παντρέψου, θα χορέψου, θα μαγερέψου. Έτσι. Και αντίστοιχα, όπως ξέρουμε, έχουμε τον ίδιο τύπο στην υποτακτική του αορίστου. Να πενέψω, να πενέψου, λοιπόν, να πενέψερε, να πενέψει. Να πενέψομε, να πενέψετε, να πενέψω Σχετικά εύκολο. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα το μέλλοντα των διαρκεία. Δηλαδή θα πενεύω. Θα πενέγκου. Θα πενέψερε, θα πενέμπζει. Θα πενέγκομε, θα πενέμπζεται, θα πενέγκοη. Παράδειγμα, θα χωρέμουν, θα χωρέω, θα χορέψερε, θα χωρέψει. Θα χωρέγωμε, θα χορέψετε, θα χωρέγω. Θα πατρέγουν, ε? θα, θα, θα μπλέγουν. Θα διώχνω, θα μπλέμψε θα διώχνεις, θα μπλέμψει, θα διώχνει, έτσι. και αυτό, καθαρά αν μάθετε τις καταλήξεις, έτσι. Θα μπορείτε οποιοδήποτε ρήμα αυτού του τύπου να το, το κλείνετε. Προστακτική Ενεστώτα. Πένεβε, πένεψε, ανε πενέμπζει, πενέμπζεται, ανε πενέγκοη, πένεβε, πενέβεται, έτσι. Πένευε, αντίστοιχα. Προστακτική αορίστου. Μία φορά, πένεψε. Δεν αλλάζει, βλέπετε το, το ίδιο, λέμε και στην Ελληνική. Αν επενέψει, ας πενέψει. Πενέψετε ομοίως και στην Ελληνική. Αν επενέψοοι, ας πενέψουν. Αν επενέψοοι τα νησάτι, ας πενέψουν το κορίτσι. Ταχεία θα ράμε τα προκοκίση, αύριο θα δούμε την προκοπή τη. Έτσι. Λοιπόν, με το χιενεστώτα, πενέγκου, πενέγκα, πενέγκουντα, πενέγκουντε, πενέγκουντε, πενέγκουντα. Έτσι, ε, ένα παράδειγμα, έκι, έκι νιού για τα νησάτι, πενέγκου, ούρα πρεσά, μίλαγε για το κορίτσι, πενεύοντάστο, ώρα πολύ, έτσι. Το θυμόσαστε πως χρησιμοποιούμε μέσα στο λόγο. Θα δούμε και παραδειγματάκια. Παρακείμενος. Ένι έχου πενευτέ έχω πενέψει. Έσι έχου πενευτε, έχεις πενέψει. Ένι έχου πενεφτέ, έχει πενέψει. Έμε έχουν πενευτέ έχουμε πενέψει. Έτε έχουν πενεφτέ. έχετε πενέψει. Ίνι έχουνε πενεφτέ, έχουν πενέψει και ο υπερσυντελικό μα. Έμα έχουν πενευτέ, είχα πενέψει. Έσα έχουν πενευτέ, πενευτέ, είχε πενέψει. έκι έχουν πενευτέ, είχε πενέψει. Έμα οι έχουν πενευτέ, είχαμε πενέψει. Έτα οι έχουν πενευτέ, είχατε πενέψει. Ήγαιοι έχουν πενευτέ, είχαν πενέψει. Έχουμε δει τόσα πολλά ρήματα πλέον που νομίζω ότι σα είναι ξεκαθαρία αυτά τα πράγματα, έτσι. Υπάρχει κάποιος που δυσκολεύεται, σαφέστατα θα δυσκολευόσαστε, δεν είπαμε ότι αύριο το πρωί θα βγείτε και θα... Αλλά θεωρώ ότι δεν τους βλέπετε πλέον έτσι με πολύ φόβο και πάθος, τους βλέπετε μόνο με πάθος. Ναι. Ε? <laughs> <Φωπά>. <laughs> ναι. ναι, γιατί είναι εκείνο το ιερό πάθος που σε βεθάει να αφοσιώνεσαι σε αυτό που έτσι βρίσκεις τέλο πάντων το πάθος σου στη ζωή και είναι κάτι που σε ακολουθεί και είναι κάτι που σε αρέσει σου δίνει έτσι ένα εξαιρετικό νόημα σε αυτά ναι. που κάνεις Αν κάτι μας αρέσει το μαθαίνει πολύ πιο γρήγορα Θα το συζητώ καθόλου Ωραία Λοιπόν Θα ήθελες στρατηγούλα να με βοηθήσεις λίγο και να διαβάσεις, να με ξεκουράσεις λίγο Εννοείται και καλά Παθητική φωνή Ενεστώτας Ωραία λοιπόν Ενι, εσεί, εγγύ, σωστά; Πενεγούμε, πενεγούμενε, πενεγούμενα. πενεγούμενε, πενεγούμενε, μένω Δηλαδή, πενέβωμε, έζουν ενι εγώ πενέβωμε. Εμού, εμού πενεγούμενη, Εσεί πενέβεστε. Εσεί πενέβεστε. Ένα με έτσι Πενεγκούμενα. Πενεγκούμενα. Πενεγκούμενα. Πενεγκούμενα, σωστά. Εντάξει, δεν Πρωτά πειράζει. Όταν έχει τελειώσει το νη, προφέρει τη νη. Αυτό δεν είναι δεσί όμω. Όχι, όχι, όχι. Είναι εκείνο το νη το αθηναϊκό που έχουμε ξαναπεί. Που λένε οι Αθηναίοι πολλέ φορέ. Ο Νίκο, δεν ξέρω, η στρατηγούλα, ίσω που Α. έχει ζήσει πιο πολλά χρόνια στην Αθήνα, μπορεί να το. Η yeah. Μαρία, yeah. Μαρία, Μαρία, για πες μας, σε, okay. για διάβασέ Is το. Εγώ... όχι εγώ δεν, δεν το λέω Αθηνέ, το, το, κα... το λέω όπως το λέει η Πελοπόννησος. Το Πελοπόννησος. Γιώργο, εσύ νομίζω το έχεις. Ναι, είναι έννη. Έννη. Έννη. Είναι κάπως ουρανικό, δεν είναι η νί. Δεν είναι Δεν είναι η νη, τέλος πάντων, είναι πιο κάπως... Αυτό τώρα... Αυτό τώρα... Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχ από κοριώντα κι εγώ δεν το λέω, προ ρε. Λοιπόν... Τώρα ξέρω, δεν ξέρω γιατί γελάμε. Έχω πάθος γελάω. το γέλιο είναι μεταδοτικό, δεν ξέρω. Λοιπόν, παρατατικός, ρε Γιώργο, διάβασέ μας τον παρατατικό εσύ. εμα έσα, έκι, πενεγκούμενε, μάλλον, αίμα πενεγκούμενε. Ναι. Έσα, πενεγκουμένα, έκι πενεγκούμενε. «ΕΜΑΙ» Α, τι λες, Πω «ΑΙΜΑΙ» <Ροί> Αυτά τα λάθη μου ώρες ώρες, δεν το πιστεύω α, και εγώ τόσο Όχι <Ροί> <πολλή άρχης>, <wiggle> καλέ, δεν το πιστεύω γιατί <Συ Alabama> <Υπάρχει>. πιστέψαμε πόσες φορές θα διαβάζω πριν τα στείλω, δεν το πιστεύω Είναι από το προηγούμενο μάθημα, πώς βρέθηκε αυτό εδώ Τέλος πάντων Κάποιο κλικάρισμα θα έκανα κάποια αντιγραφή, επικόλυση και θα έγινε αυτό Τέλος πάντων, αίμα υπενεγκουμένη, εννοείται είναι το ίδιο με το από πάνω, έτσι, όπως είναι, το... ναι. όπως είναι στον Ενεστότα, αυτό δεν αλλάζει. Αίμα ναι. υπενεγκουμένη, πες το βρε Γιώργο. Αίμα Έμα... υπενεγκουμένη, έτα υπενεγκουμένη, ίγγε υπενεγκουμένη. Ωραία. ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Μαρία, για πες μας τον αόριστο. Επενέμα. λίγο πιο πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, επενέμα, επενέθερε επενέφτε. Επενέμαει, επενέφταται, επενέφταη. Ωραία. Πενέθηκα λοιπόν, επενέθηκε, επενέθηκε, επενεθήκαμε, επενεθήκατε, επενέθηκαν. Βλέπετε mm -hmm. τι καταλήξει, αυτέ είναι οι καταλήξει του, του παθητικού αορίστου. Mm -hmm. Θυμόσαστε, είπαμε οράμα. Θυμάσαι στρατηγούλα που με ρώτησες, Οράτερε, οράτε. Οράμαη, οράτατε, οράται ενάμα έγινα, παρ'ε, είναι το ε, ζουνι, γινούμενε, ενάμα ενάθερε, ενάθε, ενάμαϊ ενάθατε, ενάταϊ, Ωραία. Mm. Λοιπόν, πάμε στο μέλλοντα το στιγμιαίο. Θα πενευτώ, θα πενευτού, okay. θα πενευτήρε, θα πενευτεί, θα πενευτούμε, θα πενευτείτε θα πενευτούνει. Ωραία. Yeah. Yeah. Και θα απενευόμα εκεί λιγάκι δυσκολεύουν τα πράγματα, Στον, στην Παθητική Φωνή εκείνο που δυσκολεύουν είναι ο μέλλον διαρκής και η υποτακτική είναι στο τAH θα πενευόμα, θα πενευμ�를, θα πενέβεσε. θα πενεύεσαι, θα πενεύζητε, θα πενεύεται, θα πενεγκούμαοι, θα πενευόμαστε, θα πενεμψήτε, θα πενεύεσθε, θα πενέμψητε, θα πενεύονται. Και εδώ βέβαια μάθει τις καταλήξεις η δυσκολία είναι στο να βρεις το Άρα. θέμα, να βρεις το θέμα, έτσι, γιατί λέμε θα σονισκούμα, παράδειγμα το ρήμα, σονισκούμενε, εγώ ζεσταίνομαι. Και λέμε, θα σονισκούμα, θα ζεσταίνομαι, θα σονίχει σου. Ένας που δεν προσπαθεί έτσι με γραμματική, είναι λίγο δύσκολο αν δεν τα μάθει απ' έξω να βρει πώς είναι το κάθε, Έτσι δηλαδή στο Β για γάμο πρόσωπο και γίνεται αυτή η ε, είναι... αλλάζει βλέπεις ομμαλία, ας πούμε. <laughs> ναι θα πενεγούμα είναι το πρώτο πρόσωπο θα πενέψεις σου η κατάληξη ίσου είναι η κατάληξη της του της, του υποτακτικ, της υποτακτικής ενεστώτας στην πάθητική φωνή απλά αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο είναι ΨΗ, επειδή είναι το συγκεκριμένο ρήμα ε, θυμόσαστε, ναι. είχαμε δει πάρα πολλά τις προηγούμενες φορές. Σονίσου, ε, εγώ θυμάμαι, ναι. ναι. θα σονίσου, το σονισκούμενε που είναι η παθητική φωνή είναι «θα σονίχη σου, θα ζεσταίνεσαι» ή η προστακτική, ah. ενεσ, προστακτική ενεστότητα είναι «σονίχη ε, ναι. να ζεσταίνεσαι». Έτσι, σονίσου, ζεστάσου, σονίχη σου, να ζεσταίνεσαι. Ή mm. είχαμε δει το ρήμα «φοζούμενε», «φοβάμαι». Ε, μη σου, μη φοβάσαι. Έχω δει, σα είχα πει και τον τύπο σου. Έτσι. Ναι. Ε, εντάξει, θέλει, θέλει μελέτη, παιδιά, είπαμε, είναι αρχαία ελληνικά. Θέλει μελέτη. Λοιπόν, ε, ξαναλέω, θα πενεγκούμα, θα πενεύομαι, θα σου, θα πενέβεσε θα πενέψετε θα πενέβετε, θα πενεγκούμαι, θα πενέψετε θα πενέμπζητε. Έτσι, θα πενευόμαστε, θα πενευόσαστε, θα πενεύονται. Προστακτική αορίστου. Πενέψου. πενευτείτε με την ίδια ομίσω το λέμε και στην νέα ελληνική με αλλάζει η προφορά, έτσι. Προστακτική είναι στότα πενέψεισου σου, Ας Α ας άσπενεστε. Ωραία. Mm. Αυτά παρακείμενο. Πιο εύκολο θεωρώ στην, στην παθητική φωνή είναι απλά το βοηθητικό ρήμα και η, το ρηματικό μα επίθετο, η παθητική μετοχή. Έν υπενευτέ, είμαι είμαι πενεμένος, Έσι πενεφτέ είσαι πενεμένο ή αν είναι γυναίκα, θα πούμε έσι πενεφτά, είσαι πενεμένη. Και αν είναι ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, έν πενεφτέ είναι πενεμένο. Έτσι, αν είναι ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι ένα σκυλάκι, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Ε με πενευτή, ε πενευτή ή πενευτά πενευτή. Αναλόγως σε τι αναφερόμαστε. Και υπερσυντελικός μας, έμα πενευτέ, έσα πενευτέ, έκι πενευτέ. Αίμα η πενευτή, έτα η πενευτή, ίνγια η πενευτή. Και ανάλογως άλλα, τα άλλα πρόσωπα. <ΛΛΛΛΛΛΛ> Αν είναι γυναίκα, αίμα πενευτά. Έτσι, και ομοίως το ίδιο. Αυτά είναι τα, τα ρήματά μας. Θα δούμε και πολλές ασκησούλες ε, τώρα, θα δούμε πολλά παραδείγματα. Άκα, αυτή είναι η γλώσσα μας. Λοιπόν, α, και με μετοχή παρακειμένου, ο πενεφτέ. Πενεφτά, πενεφτέ, πενευτή, πενευτή, πενεφτά. Τι είναι με μετοχή παρακειμένου δηλαδή, Είπαμε, ε, πενεφτέ είναι ο πενεμένος, αυτός που α. έχει επενεθεί. Και είχαμε πει ότι το ονομάζουμε ρηματικό επίθετο γιατί έχει και στοιχεία ρήματος και στοιχεία επιθέτου. Ε, αν αν ναι, το λέω ναι, σωστά. Το πω, ότι, ναι. Ε, στα, στα εννέα ελληνικά που είπαμε έχουμε εξωστρακίσει την χρήση της μετοχής, το λέμε περιφραστικά, έτσι. Ε, Πενευτεί αυτός που έχει επενεθεί, ο πενεμένος, έτσι. Φοζ... Ναι, ναι. Φοζατέ είναι ο φοβισμένο, έτσι. Αυτό που έχει φοβηθεί. Ναι. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Ε. Λέγε. κού ε. το, ναι, ναι, ναι. Πε το, σ ακούω. Σ ακούμε, μάλλον. Στρατηγούλα, μα χάσαμε? Η στρατηγούλα, μάλλον, έχασε την επαφή μαζί μας. Εκοκάλωσε η. Ε. Ναι, ναι, ναι. ε. Θα κόψει και γιατρό. το ρίτεμνετε. Ε. <laughs> το γιατρό το Μερικάκι που λένε, λέγανε εδώ στο Λεωνίδιο να μας γιάνει το φαρμάκι. <laughs> <laughs> Ήτανε... Και Ο... Ήτανε και Δήμαρχο Λεωνιδίου πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω 40 αν δεν κάνω λάθος. <laughs> ναι. Και αρκετά έτσι δραστήριος. Ε... <laughs> Τσι εμπίκα επέρι για να δούμε λίγο τον αόριστο. Τι έκανα εχθές. Ταν Γιώργη, Γιόρζη, σβάει μου το πρόκειο. Ε, διάβασέ μας το πρώτο. Ταν τσουρακά εκατσάκαμε να ξεκισταθούμε. Ωραία. Την Κυριακή δεν δουλέψαμε, καθίσαμε να ξεκουραστούμε. Συγγνώμη να ρωτήσω, στρατηγούλα μας ακούς. Κάπου είδα ότι συνδέεται. <συνδέτει> Έλανε, και... Έλα, <συνδέτει> ναι, ναι. <συνδέτει> mm. Ε, έσα, θέω, έσα θέα να λύερε κάτι. Ε, ναι, ε, ήθελα να πω επειδή τα σκεφτόμουν, για να μην μα μπερδεύει, μπορούμε να σκεφτόμαστε στα νέα ελληνικά για το ρηματικό επίθετο το αγαπητός. Mm -hmm. Το αγαπητός στα νέα ελληνικά είναι, είναι ρηματικό επίθετο γιατί δεν είναι μετοχή. Λέμε αγαπημένος, αγαπημένο, αγαπημένο. Το αγαπητό, με κατάληξη mm -hmm. μάλιστα. Είναι Δηλαδή αυτό που έχει αγαπηθεί, α πούμε, που τον αγαπάμε. Αντίστοιχο δηλαδή με κόμπερτ τη Νέα Ελληνική, θα έλεγα ότι είναι το αγαπητό, α πούμε. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Αυτό για να διευκολυνόμαστε. Ευχαριστούνται, Πάσου. Λοιπόν, για πε τώρα. Για λένε μου τώρα το δεύτερο σου. Το 2. Ναι, ναι, ναι, το 2 είμαστε. Say my Σάμερε. Και μαγειρεύρε. Σάμερε. Είναι κανένα καλό... Καλέ. Καλέ. Ωμμό. Ωμό. Ωμό. Ωμό. Ωμόνο μόνου. Τι μαγείρευσαι σήμερα. Τι μαγείρεψες, κυρία μου. Τι σήμερα. Είναι... ένα το να έρθω. Μαρία, για πες λοιπόν, τι μαγείρεψε σήμερα. Λοιπόν, Κούτε και φαναύρε. Μαγείρεψα αρνάκι στο φούρνο με πατάτε. σε να φάμε. <laughs> λοιπόν. <laughs> oh. ε, Ελένη, σε ακούμε. Λοιπόν. Εμαγείρευα βανί το φούρνε. Το διαβάσαμε, Ελένη. Το διαβάσαμε αυτό. Από κάτω είμαστε. <laughs> Α, ναι. Ναι. Δεν το, ναι. Δεν πειράζει, Όχι δεν πειράζει. Να πιάσουμε λίγο, πάνω, λίγο... Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Λοιπόν το μπλεύε, Λοιπόν... μπλεύε, μια μπλεύε, μια μπλεύε, μια μπλεύε, μια μπλεύε, η Ίζε... πολύ ωραία ποτάν σε αστρέχτε, αστρέχτε, αστρέχτε άνθρωπο, άνθρωπο, αφού ζει. Τσουφά, τσουφά. Αγίουζη τα τσουφά. Νιεμπλέβε τον Ιζέ από τα Άστρεχτε άνθρωπο. Αγίουζη τα τσουφά. Mm. Διάβασέ μα τη σημαίνει και θα πούμε μετά κι άλλα πράγματα γι' αυτό το άστρεχτε. Ναι, ναι, τον έδιωξε το γιο από το σπίτι. Ε, Δεν στέργει μετακίνητο στην άποψή του. Αγύριστο κεφάλι. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο πιο κάτω για να το δούμε αυτό το ωραίο, πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, άστεργος, ελληνιστική κοινή, άστεργος, ελλην... ε, ελληνιστική κοινή, άστεργος, αρχαία ελληνική, αστεργής, από το στερητικό α και το στέργο που ιδιωματικό ε, δεν ανέχεται, δεν συνενεί, δεν αποδέχεται, δεν συμφωνεί. Εναλλακτικές mm. μορφές αυτού είναι το άστερχτός, άστρεγος, άστρεχτός. Το άστρεχτός το είδαμε στα τσακώνικα, άστρεχτε, με τη σημασία ότι δεν είναι αμετακίνητο στην άποψή του. Κάτι άνθρωποι που είναι, παιδί μου, μονοκόμματοι και mm. δεν αλλάζουν γνώμη με τίποτα. Να, mm. ε... mm. ah, nah, συνεχίζω, τρόμαξα καλά, έτσι που Λοιπόν, ε, αυτός που λοιπόν δεν μετακινείται από την άποψή του, πολύ σκληρός άνθρωπος, είναι ο άστρεχτε, αυτός που δεν στέργει λοιπόν. Το ρήμα στέργω με αρχική σημασία, περιβάλλω κάτι με αγάπη. Αισθάνομαι για κάποιον στοργή, κατά ένα μέρος συνώνυμο με το αγαπώ, χρησιμοποιήθηκε κατ' επέκταση και με τη σημασία. Είμαι ευχαριστημένος με κάτι, αρκούμε σε κάτι, συγκατατίθεμαι, συνενώ. Έτσι... Μέχρι εδώ όλα Α, καλά. Ας. Και η παρημιώδης φράση από τον ωραίο Ισοκράτη «Στέργε μεν τα παρόντα, ζήτη δε τα βελτίω, να δέχεσαι τα σημερινά, αλλά να επιδιώκεις τα καλύτερα». Να αποδέχεσαι δηλαδή αυτά που σου συμβαίνουν σήμερα, αλλά μην μένεις αυτό. Εσύ να ζητάς κάτι καλύτερο για τον εαυτό σου και για την οικογένειά σου και για τους, σου και για τους φίλους σου και για την πόλη σου και για τη χώρα σου, κατ' επέκταση. Λοιπόν, αυτή η ωραία έτσι έκανα όλη την αναφορά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η λέξη. Λοιπόν, και την έψαχνα από καιρό γιατί ρωτούσα έτσι γνωστού θείου. Α, όταν κάποιο είναι τσεροκέφαλο, τι θα πει, τσεροτσέφαλε? Παράδειγμα, τσεροτσέφαλε. Ναι, είναι όντω τσακώνικο. Ξεροκέφαλο θα πει. Αλλά δεν μπορεί, λέω, να μην υπάρχει μια. Μία λέξη αντίστοιχη. Και αφού τη βρήκα, σας την παραδίδω. Λοιπόν, έλα Γιώργο, είναι η σειρά σου. Ε νεπενέβατε τα νύθη, αφαράμε τα χεία τα μπροκοκίση. Τα μπροκοκίση, ναι. Το έβαλα όλα, συγγνώμη. εμού νεπενέβατε τα νύθη. Εμούνιε πενέβατε τα νύθη, εσείς την πενέψατε την ύφη. Αυτό το αφαράμε το έβαλα επίτηδες γιατί όντω έτσι το λένε, έτσι το λένε στην, στην καθημερινή του συνομιλία, έτσι το λένε. Δεν λένε άφε να οράμε, δεν υπάρχει που τους ακούσετε τσακώνικα έτσι, αφαράμε. Λοιπόν, σε συνεχίζεις Γιώργο και συγγνώμη γιατί πες. Ναι, καλύτερη, για να καταλάβουμε γιατί ναι. Ε, Εσεί την πενέψατε την ύφη, άσε να δούμε αύριο την προκοπή τη. Έτσι. <laughs> αφαράμε τα την τα μπροκοκίση. Ναι, Μούνια πενέβατε τα ύφη. Εσεί την πενέψατε την ύφη. Αφαράμε, άσε να δούμε. Αυτό το αφαράμε, βέβαια, τι πιο πολλέ φορέ το λέγανε, ήταν να γίνει ένα συμπεθεριό. Αφαράμε, θα θαναθεί το γράμμα, έτσι ακριβώ αυτή την έκφραση χρησιμοποιούσαν. Θα γίνει το γράμμα. Αφαράμε, άσε να δούμε, θα το γράμμα, θα γίνει το. Αυτό και κυρίω αφορούσε συμπεθεριά. Και για άλλε υποθέσεις, αλλά κυρίω συμπεθεριά. Λοιπόν, Έλα, Αστρατιγούλα. Ωραία, μου... μου πέσαν οι και τα τραγούδια, mm -hmm. Λοιπόν, ε, ε, σε εγγύκαει ω τα αργά. Ε, χόρεψαν και ήπιαν ω το βράδυ. Πολύ ωραία. Μαρία. Ναι, ναι. Ε... Να με παιδεύε αχούρα. Να Όχισε. με παιδεύε. Να με παιδεύε. με παιδεύε αχούρα. Όχι σκαφούμενα Μας πέδεψε το χωράφι, δεν σκαβόταν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδατε πόσο πιο ωραίο είναι μέσα σε προτάσεις να τις βλέπεις κάποιου τύπους από το να βλέπεις μια έτσι ξερή γραμματική. Λοιπόν, ναι. ε, ο αόριστός μας λίγο πολύ νομίζω ότι είναι εύκολος. Ε, χορεύα, εχορεύερε, εχορεύε, εχορεύαμε, ε, χορεύερε, ε, χορεύε, ε, χορεύα, με χορεύατε, ε έτσι, απλά δίνω άλλη μια φορά το... Πάμε να δούμε τώρα, με υποτακτική εναιστώτα και αορίστου. Για πες μας Ελένη. <laughs> <laughs> <laughs> Γιατί... Λοιπόν, mm. όλοι, όλου παράδε μέση κουνίτσου... Ε, Κουνίντου. Κουνίντου. Κουνίντου. Ναζάρενα... Ε, να να δουλέπ... Είναι βιτα πληθ... ενικό. Ναι, να δουλέψου ναι, είναι το πρώτο. Να, να δουλέψε ρε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι πολύ όχι. σωστά. Όχι. Ναι, σωστά το είπες. Τάξει, να δουλέψε όλοι παράδε παράδεμες Όλο λεφτά μου Ναζάρ, ναι, να Ναζάρι να δουλέψε ναι. Να πας να δουλέψεις. Να ναι. ναι, ναι. Ωραία. Έλα Γιώργο, σε ακούμε. Ε, αύριο θα δουλεύουμε... Ως το βράδυ. Ωραία. Ε, ταχεία, θα, ε, δουλέγ, δου, θα δουλέγουμε. Δουλέγουμε. ταχεία θα δουλέγουμε. Θα δουλέγγομαι. Ταχεία θα δουλέγγομαι ως αργά. Ταχεία θα δουλέγγομαι ως τ' αργά. Λοιπόν, έλα στρατηγούλα. Ωραία. Ε, τώρα εδώ θέλετε μάλλοντα, έτσι. Α, ah, έχω βάλει το να, ah", ναι. Έλα. Ναι, ναι. Τι θα μαγειρέψει, Τι θα μαγειρέψει. τι θα μαγερέψει, μαγερέψερε. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, αυτό. τι θα μαγειρέψερε τι θα μαγερέψερε. Τι θα μαγερέψει. τι θα μαγερέψερε. Και πες μας, λοιπόν, Μαρία, εσύ. Ε, να μαγειρέω το αφημένε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, το μπζέλε, το... Ε, ε, Είναι πρώτο πρόσωπο. Ε, ε, είναι πρώτο πρόσωπο. Ο. Okay. Οπότε ε, στην ε, ουσία βά... το έχεις μέσα στην παρένθεση. Ναι. Βλέπει. Ε, ναι, ε, βαρέμα πάσα αμέρα ε, να μαγειρέκου. Έτσι, έτσι, ναι. Βαρέθηκα κάθε μέρα να μαγειρεύω. Εβαρέμα πάσα μέρα να μαγειρέκου. Τι. <σίλω> λοιπόν, ε, είναι λίγο δύσκολο αυτό, Μα Ελένη θες να το προσπαθήσεις; μα η, τα... η κατάληξη <σίλω> βέβαια <σίλω> τη βρήκε. την κατάληξη τη βρήκε. Είναι βίτα, <Σ΄2> ναι. είναι, βιτα ενικό, είναι βιτα ενικό, τη βρήκε πιο πάνω <σίλω> ναι. την κατάληξη, δεν Είναι δύσκολο. να νι ναι. ε, ναι, ναι, μπλεχουλέ; Να μπλέψε. Να τον διώξει να αντιβλέψε. Να αντιβλέψε. Μένειουζου. Πολύ ωραία. τάντερά πηγαίνει ορούα ρούα. Πυνένει ο ρούα. γούλα τη βλέπω έτοιμη το έχει στο χαμόγελο εδώ το έχει. Λέει, να τον διώξει μου γυρίζει τάντερα που τον βλέπω. Να μην Να αντιβλέψε, να τον διώξει. Μένει ιουζεύουν τάντερα. Πινένει, πινένει ο Ρούα. Πού τον βλέπω. Έτσι. Mm -hmm. ε, Ποιο έχει σειρά, ο Γιώργος νομίζω. Έλα Γιώργο. Ε, ναι. ε, μη, αφήνετε, ναι, μη τους αφήνετε να έρχονται εδώ, να τους διώχνετε. Mm -hmm. ε, μη σε αφήνετε να πάρει το ιογεί να σε διώχνετε, oh, να σε σι... Είναι να να μπλέγγου, να μπλέμζερε, να μπλέμζει, να μπλέγγομαι, να βλέπετε, να μπλέγκολοι. Ωραία. Να συμπλέμζετε, να τους διώχνετε. Uh -huh. e, mm. Πάλι τα χοροί, ε, εντάξει. Έλα πάλι oh, για oh. τους χορούς, έλα δώσε παραγγελιά. Oh. <laughs> Δεν ξέρω, έλα στρατηγούλα γρήγορα, <laughs> δώσε παραγγελιά. Δείτε παραζηλία ένα μπάλο να είναι oh. ίδιο, είναι ίδιο με την ελληνική. Να χορέψουμε <σχελίως> νήθη <νύθι>, Να χορέψουμε <σχελίως> τανύθι. <σχελίως> Έτσι υποτακτική <σχελίως> αοριστού. <σχελίως> Δείτε παραζελία, ένα μπάλο. Δώστε παραγγελία, ένα μπάλο. Να χορέψουμε τανύθι. <σχελίως> Και Μαρία για πες λοιπόν τι θα πάθει, τι θα έλεγες λοιπόν στη στρατηγούλα. <σχελίως> Ο ακιστάτατε να χορεύζετε, αποκοπή νάγκατε το χορέ. Από Αποκοκή. αποκοκή. Νιάγκατε το χορέ. Ναι, δεν κουραστήκατε να χορεύετε, αποκοπή τον πήρατε το χορό. Ε, τώρα... Ο ακιστάτατε να χορέψετε, αποκοκή νιάγκατε το χορέ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, ωραία. Λοιπόν, να σας τα διαβάσω, βλέπω το χρόνο μας λιγάκι σιγά σιγά. Ο γυναίκου νίδια ή δίνω ορμήνιες, ορμηνεύω κάποιον ή διατάζω. Για να χρησιμοποιήσουμε και λίγο την προστακτική. Μη σου μοναχόντι, άφαιναν ηλίο ή τα έργαντι. Μη πενέβεσαι μονάχος σου, άσε να μιλήσουν τα έργα σου. Έτσι. Αν επενέψετε, ας πενέβετε. Απ' τον καρπό, ένιδεν δενάχουντα το δέντζι. Ας πενέβετε, απ' τον καρπό φαίνεται το δέντρο. Ωραία πεδέψου να σερέσω η έτοιμα η κλερονόμη πεδέψου να τα βρούν έτοιμα η κλερονόμη γελάσε λένε. μη πεδέψεις σου μη πεδέψεις σου του διτσίου μην πεδέψεις άδικα ότι ενάτε ενάτε ότι έγινε έγινε ωραία βλέπεις τα ξενόκοτα Ταν Πορτογιούρο, διώξε την τη γυρίστρα για γυναίκα που γυρίζει από σπίτι σε σπίτι. Είναι μεριάς που δεν τους κρατάει το σπίτι τους μέσα, ας. στη γειτόνισσα για καφέ, στην κουμπάρα για τσιγάρο, ξέρω εγώ, για ποτό, πάρα πέρα για κουτσομπολιό και το σπίτι τους δεν τις βλέπει καθόλου. Αυτές, το εδώ, το λοιπόν, αυτές εδώ λοιπόν τις λένε ξενόκοτες αυτές εδώ λοιπόν τι λένε ή Πορτογιούρο. Είναι που γυρίζει από πόρτα σε πόρτα. Το ξενόκοτα μου αρέσει καλύτερα μεταξύ μα. Ξενόκοτα. Λοιπόν, πένεψεν τσεκιούνια βοάτα νερμονίθη, σαν. Συγγνώμη, άντρα, πώ θα λέγαμε. Δεν έχει αντίστοιχο, υπάρχει εδώ ρατσισμό. Μεγάλο ρατσισμό, γιατί πραγματικά το διβεγγιστά, που σημαίνει γευγεντισμένη, διαποπευμένη, δεν υπάρχει στο αρσενικό του. Έτσι. Γιατί. Μας υπάρχουν, εντάξει. Ε, υπάρχουν ένα στην τσακονίδα. Όχι, ψευδοειγμόφερ είναι αυτό, και εντάξει, δεν το βρω. Λοιπόν, εντάξει. Ήταν κλειστή κοινωνία με άλλε αντιλήψει, τι να λέμε. Άρα, λοιπόν, ε. πένεψένη τσεκιού, μια βουάτα νερμονίθη, σάτι εσέχα τσεκιού. Πένεψέ την καιση, μια φορά την ερμηνήθη, Κόρη έχει και εσύ. Λέει μια φίλη τέλο πάντων σε μια κυρία που είναι, έχει γίνει πεθεράπια. Λοιπόν, να πενέψετε τα καυζία νιού μου με μέτσι, να πενέμπζετε τα παιδιά σας με μέτρο, να κυστεί οι τόνοι σου, να πιστέψουν στον εαυτό τους, αλλά να μην ξυπαστούν. Να πιστέψουν λοιπόν στον εαυτό τους, αλλά να μην ξυπαστούν. Συμφωνείτε? <laughs> λοιπόν, νομίζω αυτά δεν έχει άλλα. Ε, μετά έχουμε τα μάθε απότσου